Στοίχη 14 21. Οι Ιουδαίοι δεν επίστευσαν στο το Ευαγγέλιον. 14. Ιδού λοιπόν γιατι οι Ισραηλίτες απεξενώθησαν από τη σωτηρίαν και δεν επέτυχαν την δικαίωση. Για να δικαιωθούν και σωθούν πρέπει να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου. Αλλά πώς θα επικαλεστούν εκείνον στον τον οποίον δεν επίστευσαν. Πώς δε θα πιστεύσουν σε εκείνων τον οποίον δεν ήκουσαν να κηρύτεται. Πώς δε θα ακούσουν χωρίς να υπάρχει κάποιος που να κηρύττει? 15. Πώς δε θα διεξαγάγουν επιτυχώς την διακονία του κυρίγματος εάν δεν αποσταλούν για τη διακονία αυτήν από τον Θεόν? Γίνεται δε η αποστολή αυτή των διακόνων του κυρίγματος σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφεί από τον Ισαΐα. Πόσο ωραία είναι τα πόδια εκείνων που αναγγέλουν το χαρμόσυνον άγγελμα τη ειρήνη την οποία με το αίμα του αποκατέστησε μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων ο Χριστό, τα πόδια εκείνων οι οποίοι ευαγγελίζονται τα αγαθά και τα ευλογία που μα εξισφάλισε ο λυτρωτή. 16. Αλλά και ότι ο Θεό απέστειλε κήρυκα δεν υπήκουσαν όλοι στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Η απιστία του όμω, η το προπολού γνωστή, διότι ο Ισαΐας λέγει προφητικός εξ τον των απεσταλμένων του Θεού Κύριε, ποιος επίστεψεν εις όσα ήκουσεν από εμά να κηρύττονται Πολύ ολίγοι 17. Εξάγεται λοιπόν από τα λεχθέντα ως συμπέρασμα Ότι η πίστης γεννάται από το ακουόμενο κήρυγμα Το δε κήρυγμα γίνεται δι' της αναπτύξεως και γνωστοποιήσεως του Λόγου του Θεού 18. Αλλά, λέγω, εξετάζον ενδεχομένη ένσταση. Μήπω οι Ουδαίοι δεν ήκουσαν θείο κήρυγμα. Βεβαίω ήκουσαν, διότι η φωνή των κηρύκων του Ευαγγελίου, ο μία προ την φωνή με την οποία τα έργα τη δημιουργία εξαγγέλουν τον ποιητή του, ευγήκε όλη την υγιή και οι λόγοι του ακούστησαν στα πέρατα τη Οικουμένη. 19. Αλλά και νέαν ένσταση εξετάζον, λέγω, μήπω δεν ακατάλαβε ο Ισραηλιτικό λαό των λόγων του Θεού. Όχι, διότι καθώς καταφαίνεται από τας προφητείας της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ισραηλιτικός λαός ή το ανέκαθεν σκληροκάρδιος. Πρώτος ο Μωυσής λέγει εξ του Θεού, «Εγώ θα σας κάμω να κυριευθείτε από ζήλιαν διέθνος που σείς δεν το λογαριάζετε για έθνος. Δια τους ασυνέτους ειδωλολάτρας, τους οποίους εγώ θα ελεήσω και θα τιμήσω, θα φτάσει ζήλια σας μέχρι σοργής». 20. Ο Ισαΐας δε εν μέσω των Ισραηλιτών που επεριφρόνουν τους ιδωλολάτρες λαμβάνει την τόλμη και λέγει εξ του Θεού «Ευρέθειν εγώ ο αληθινός Θεός από εθνικούς που δεν με ζητούν έγινα σε εκείνου που δεν με ερωτούν διότι δεν με εξεύρουν». 21. Προς δε των Ισραηλιτικών λαών λέγει Διαρκώς σαν πατέρα τοργικός εξάπλωσα τα χέρια μου για να αγκαλιάσω λαόν ο οποίος απειθεί και αντιλέγει.